Εξουχότατε, εξουχότατε, εξουχότατε, μα μας περιμένουν για το τσάι. Εν θα ουκ πόνος, ουλίπι. Ένα ζητιάνος ξύνει <Κι> τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί μια στα σταυροκοπιέται. Τον, τον δυτικό βέβαια δυνάμεων Κύριε τον, τον δυτικό βέβαια δυνάμεων Σκασμός Ωραίο Αυτό το σκασμός το κρατάμε Χρειάζεται που και που Λέγεται που και που Ε, καμιά φορά λέγεται ευθέως, άλλε φορές λέγεται υποδορείος, δεν λέγεται έτσι με την ευθύτητα που πρέπει. Πολλοί θα το επιθυμούσαν, άλλοι δεν το τολμάνε να το πούνε, το κάνουν έργα. Γενικότερα αυτό ο σκασμό έχει μια αξία, όλα τα υπόλοιπα που λέει το τραγούδι επίση έχουν μια αξία. Μια μέρα πριν την Εθνική Επέτειο σήμερα, 24 Μαρτίου, θα την τιμήσουμε και εμείς την επέτειο και τη μέρα και τους συνειρμούς που... Ξυπνάει και γεννάει η συγκεκριμένη μέρα. Είμαστε και στον απόϊχο ενό περιστατικού, μια δημοσίευση που έγινε χθε με αφορμή τη χθεσινή Ελληνοφρένεια. Λογικό είναι να έχουμε επηρεαστεί, γιατί αφορά εμά. Από εδώ ξεκίνησε. Οπότε ε, θα αναφερθούμε και σε αυτό, τιμώντα πάντα την Εθνική Επέτειο, γιατί εκεί θα το βάλουμε σε αυτό το πλαίσιο. Χθε, λοιπόν, εδώ στην Ελληνοφρένεια, με τον σύντροφο, συναγωνιστή, συνοδιπόρο Αποστόλη Μπαρμπατζιάνι, όπω τον έλεγε μια παλιά Κροάτρια. Κάποια στιγμή μιλήσαμε για τα όσα θα γίνουν τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα, όπου ο Δήμος Αμαλιάδος, Ήλιδας όπως λέγεται εκεί η περιοχή, εγενιάζει το Μουσείο Νίκου Μπελογιάννη. Ο Νίκος Μπελογιάννης ήταν από την Αμαλιάδα. Εγκαινιάζει λοιπόν το Μουσείο υπό την αιγίδα της Βούλης. Τα περισσότερα εκθέματα τα έχει δωρίσει το Κουκουέ και πολύ καλά έκανε. Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι τα εγγένεια του μουσείου. Θα πάει ο πρόεδρο τη Βουλή, ο γραμματέα του Κούκουε, βεβαίω, ο Κουτσούμπας θα μιλήσει κιόλα και ο πρόεδρο τη Βουλή θα πάει κι ο Αλέξη Τσίπρα. Και επειδή αυτό μα θύμισε την παλιά επίσκεψη στην Κεσαριανή, δεν είναι το ίδιο βέβαια, νομίζω είναι χειρότερο η επίσκεψη στο μουσείο του Μπελογιάννη. Ε, είπαμε κάποια πράγματα χθε, όπω τα λέμε συνήθω, σε λίγο στυλ καφενιακό και με το που εκπομπή, βλέπουμε στο Left GR. Left gr η έμυστη εκεί της Κουμουνδούρου ε, με έναν τίτλο «Η ελληνοφρένια καλεί σε βίαιη υποδοχή του Τσίπρα στην Αμαλιάδα κτλ. κτλ. Κάποια έμυστα τρόλ μετά των υπογείων των γνωστών υπογείων του παρακράτους και του παπάκράτους είδα ότι έκαναν τη σχετική αναπαραγωγή έφαγαν το κράξιμο της αρκούδας και σταμάτησαν μέχρι το απόγευμα τη συντονισμένη Ε, δολιοφθορά όπως κάνουν και αυτός είναι ο ρόλος αυτών των τρόλ και αυτών των τύπων να έχουν συνδέσει το μισθό τους με τέτοιου τύπου εξουσίες και να υπερασπίζουν αυτές τις εξουσίες ε, οπότε κάποια λόγια πρέπει να πούμε και σήμερα πάντα ενταγμένα στο πλαίσιο το εορταστικό της εθνικής επαιτίου της ανεξαρτησίας, της επανάστασης της λαϊκής κυριαρχίας και ότι άλλο θέλετε να βάλουμε ότι έγινε το 1821 και τιμούμε αύριο, γιατί πολλά τιμούνται αύριο και αποτιμούνται αύριο. Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, γιατί θα μιλήσουμε και για την προτροπή και για το δικαίωμα στην οργή και για τη βία και για τη βεβήλωση και για τη σκύλευση που θα λάβει χώρα και τη Δευτέρα στο Μουσείο του Νίκου πριν πάμε εκεί να θυμηθούμε κάτι για τη συνέπεια Ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα του Αλέξη Τσίπρα. Πριν γίνει πρωθυπουργό, μια συνέντευξη στην ΕΡΤ τότε ε, και την Έλλη Στάι, ε, περιγράφει ακριβώ το ρόλο τη σοσιαλδημοκρατία, αλλά περιγράφει και το ρόλο το δικό του και τη συμβολή, συμβολή τη δική του στα όσα συμβαίνουν και θα συμβούν σε αυτόν τον τόπο. Στο επόμενο ταξίδι σα, όταν γυρίσετε από την Αμερική, θα έχετε φορέ και γραβάτα. Ξέρετε, είναι από αυτά που γράφονται στο Twitter. <laughs> Νομίζω ότι. Ε... Ακριβώ για λόγου επικοινωνία και όχι ουσία, θα είναι yeah. πολύ δύσκολο να φορέσω γραβάτα, κυρία Στάι. Να κάνω αυτή τη χάρη στου Θα πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να σταθώ στι αξίε και στι θέσει με αξιοπιστία. Yeah. Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρα yeah. άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει μετοεκλογικά. Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντί σα τον Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε. Και δεν σα το εύχομαι. Σκασμός Σκασμό λοιπόν! Μιλάει ο υπουργό! Σκασμό! Ο... Ο ο... Λοιπόν, <φ standards> Δεν μπορεί και εγώ και ο Τσίπρας <φ üst> άλλα να λέει προεκλογικά και άλλα να κάνει με το εκλογικά. Τελειώσαμε μετά. <χenos> <χenos> Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δυο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? ένα άνεργο. Λυποθύμης. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα. Τελειώσαμε μετά. Μετά θα έχετε απέναντίον στο Μιχαλολιάκο και θα συζητάτε και δεν σα το εύχομαι. Νομίζω είναι η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό γίγνεσθε αυτού του τόπου. Ε, τελικά, στο μόνο που έχει μείνει συνεπή είναι η γραβάτα. Δεν την έχει φορέσει ακόμα. Σε όλα τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα πούμε. Τα λέμε κάθε μέρα. Πολύ πριν βγει πρωθυπουργό, αφού είχε βγει ειδικά το πρώτο εξάμεινο με την ένταση που υπήρχε τότε, και από εκεί και πέρα, νομίζω το λένε και οι πέτρε και τα αγέννητα αυτού του Τοπο. Και επειδή με το, ο, ο, ο τίτλο του LeftGR πολύ μα άρεσε, ότι μια εκπομπή προτρέπει σε βία υποδοχή, επειδή είπαμε ότι στη βεβήλωση πρέπει να απαντάει ο κόσμο και πρέπει να νιώθει συναισθήματα και οργή να νιώθει κάποιο όταν νιώθει ότι βεβαιλώνεται κάτι, ότι σκυλεύεται κάτι ε, και το μετέφρασαν κάποιοι ω προτροπή σε βία, να πούμε ότι ο ρόλο αυτή τη εκπομπή και νομίζω ότι τη γενικότερα πρέπει να είναι προτροπή. Δεν έχει νόημα να είσαι δημοσιογράφο και να μην προτρέπει. Σε, να προτρέπει γενικότερα σε διαιγέρσει, πνευματικέ, ηθικέ ή οποιασδήποτε άλλη διαιγέρσει, να προτρέπει και σε εξεγέρσει. Όχι όμω εξέγερση έτσι όπω την έχουμε όλοι στο μυαλό μα, με το σκεπτικό ότι αυτή γίνεται και μόνη τη, δεν έχει ανάγκη την προτροπή κάποια εκπομπή, αλλά γίνεται όταν πρέπει, όταν έχουν οριμάσει οι συνθήκε, όταν υπάρχει στόχευση, όταν. όταν, όταν. Αλλά όπω και να έχει, ρόλο των ΜΜΕ, μου ρόλο τη δημοσιογραφία. Ένα από του ρόλου, εν πάση περιπτώσει, έτσι όπω το έχουμε εμεί στο μυαλό μα, είναι αυτό. Να προτρέπει, να προτρέπει. Αυτό δεν είναι κακό. Να προτρέπει όχι σε βίες ενέργειε. Δεν έχει νόημα. Δεν φέρνει ποτέ αποτέλεσμα η βία, ειδικά όταν δεν υπάρχουν και οι υπόλοιπε συνθήκε. Φέρνει τα ακριβώ αντίθετα αποτελέσματα. Η βία ποτέ δεν λύνει πρόβλημα. Ποτέ δεν λύνει. Αυτό που προτρέψαμε εμείς χθε. Και νομίζω είναι και το δικαίωμα στην οργή, και μπορεί να το έχει ο καθένα. Πρέπει να οργίζεται κάποιο. Ένα λαό που οργίζεται θετικό είναι. Από εκεί και πέρα θέλει και μια μεθόδευση πώς αυτή η οργή μπορεί να γίνει ε, απάντηση σε αυτόν που τον ερεθίζει. Γιατί το να πηγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας στον Μπελογιάννη στο που μέχρι τέλους έχασε τη ζωή του, έδωσε τη ζωή του δεν σκέφτηκε ούτε ένα χιλιοστό να αλλάξει από τις ιδέες του και θανατώθηκε από το τότε κράτος και να πηγαίνει για να πάρει δόξα ή να ακουμπήσει πάνω σε αυτό το ηθικό τέρας Ο Αλέξη Τσίπρας σημαίνει πάρα πολλά, και δικαίωμα κάποιων είναι να οργίζονται. Το ξέρω, δεν οργίζονται πολλοί, τα θεωρούν και ανούσια κάποιοι, δευτερεύονται και κ.κ. Και και. Κάποιοι όμω τα θεωρούν και πολύ ουσιαστικά. Και τα βάζουν στην ίδια μοίρα με τα μνημόνια που έφερε ο Αλέξη Τσίπρα. Οπότε είναι δικαίωμα κάποιων να πρέπει να οργιστούν, να μπορούν να οργιστούν και να δείξουν την οργή του. Με πολλού τρόπου και με πολύ μεγάλη φαντασία. Και όχι μέσα στο μουσείο. Δεν είπαμε σε καμία περίπτωση ότι όλα αυτά, α, μπορεί κάποιο να κάνει. Να τα κάνει μέσα στο μουσείο στην ώρα τη εκδήλωση. Είναι ιερή εκείνη η ώρα τη εκδήλωση, τη παράδοση, τη τελετή, των εγγενείων του μουσείου. Σε καμία περίπτωση δεν εννοούσαμε εκεί. Μπορεί να εκφραστεί η οργή και πρέπει να εκφράζεται με πολλού τρόπου ειρηνικού, ανώδυνου. Θυμάμαι, επειδή και σαν σήμερα ξεκίνησαν το 99 οι βομβαρδισμοί στην Ιουκοσλαβία από την τότε μεγάλη συμμαχία του ΝΑΤΟ, τη Ελλάδα συμπεριλαμβανωμένη του σοσιαλιστή τότε Πώ ο ελληνικό με τα του, με τους ευρηματικούς Θεσσαλονικείς που είχαν αλλάξει τις ταμπέλες και ανάγκαζαν τότε τους αξιωματικούς του ΝΑΤΟ αντί να πάνε στα Σκόπια, να πάνε στην Λαχαναγορά κάτω στο Ρέντιν τους είχαν εξεφτυλίσει χωρίς να μπορεί να θεωρήσει κανεί ότι ήταν κάτι κακό αυτό ή ότι προσέβαλε προσωπικότητες ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δεν πρόκειται ποτέ στην ιστορία τη ανθρωπότητας να σταματήσουν οι εκφράσεις οργής και ο ξεφτυλισμός των ξε Αξίζει μόνο ξευθυλισμό, δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Αυτά περίπου λέγαμε και όταν είχε πάει στην Κεσαριανή τη δεύτερη φορά και την πρώτη και τη δεύτερη. Να θυμηθούμε τι έλεγε τότε ο Αλέξη Τσίπρας όταν είχε πάει στην Κεσαριανή. Από τη και περήφανη γειτονιά τη Κεσαριανής εμεί σήμερα αφήνουμε να μα κατακλείσει το δέο και η θυσία. Το δέο για αυτού που είχαν το θάρρο να κοιτάξουν την ιστορία στα μάτια. Το δέος για αυτούς που την γέννησαν την ιστορία. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Πούλοι μένοι, πούλοι μένοι, Και συνεχίζουμε στα βήματά του. Για τους δε χαλάμε. Με πέτρε και του συνεχίζουμε στα βήματά του. Αυτό το συνεχίζουμε στα βήματά τους, αυτό το συνεχίζουμε στα βήματα του. Νομίζω ο ίδιος με αυτή τη φράση απαντάει σε όλα αυτά που λέμε. Βλέπω εδώ και ένα μήνυμα μια συντρόφη από την Λιλιούπολη που λέει: Υπάρχει μεγαλύτερη βία από τον εξαναγκασμό των γονιών που μπαίνουν στη σειρά για να δώσουν τα παιδιά τους στα ιδρύματα λόγω πείνας. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερη βία. Σίγουρα είναι βία και αυτό. Είναι γενική θεωρητική συζήτηση για τη βία. Τραγικό δεν το συζητάμε. Βία είναι και ο άνθρωπο που ψάχνει από του κάδου. Βία είναι και ο άνεργο. Βία είναι και αυτό που δουλεύει και απειλείται ή δεν πληρώνεται. Βία είναι και να σηκώνει ένα όπλο να σκοτώνει κάποιον. Οπότε σε αυτή την τεράστια κουβέντα που γίνεται κατά καιρού, κάποιοι θεωρούν βία και την επανάσταση του 21 Κάποιοι θεωρούν βία το Παλαιστινιάκι, το μικρό που παίρνει την πέτρα και το πετάει στον. Υπεροπλισμένο Ισραηλινό που ο παππού του ήταν στο Auschwitz. Πολλά μπορεί να θεωρήσει κανεί βία. Θέλει μια ψυχραιμία και σε αυτό. Εμεί εδώ, σαν εκπομπή, ποτέ δεν καταδικάζουμε τη βία από όποιαν προέρχεται. Αλλά σίγουρα καταδικάζουμε την κοροϊδία και την απάτη από εκεί ακριβώ που προέρχεται. Και ξέρουμε όλοι από που προέρχεται και το ξέρουν και αυτοί που κάνουν και ασκούν την απάτη. Δεν ε, υπάρχει θέμα γι' αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει τη Δευτέρα στην Αμαλιάδα πέρα από τα εγγένεια. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιοι θέλουν καν το μουσείο, οπότε αυτοί μπορούν να στήσουν γεγονότα. Εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με αυτού, ποτέ δεν είχε ελληνοφρένεια. Και τυπικώ αξίζει να το, και πρέπει να το επισημάνουμε και έτσι να, να γραφτεί ρητό και να ακουστεί ρητό. Με τέτοιου τύπου μαύρου που πάνε και κάνουν μπάχαλο για να κάνουν μπάχαλο ή που έχουν άλλου στόχου φασιστικού και άλλου από πίσω, να μην τιμηθεί ο Νίκος Μπελογιάνη η μνήμη του, δεν έχουμε καμία απολύτω σχέση. Δεν εννοούμε αυτή τη βία. Αυτή η βία πρέπει να απομονώνεται. Αλλά νομίζω βία είναι να προσπαθεί κάποιος να βεβαιώσει να πιαστεί από αυτό που δεν είναι. Γιατί δεν έχει καμία σχέση ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ των Μημονίων και της Μέρκελ, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής, με τον Πελογιάννη. Καμία απολύτως. Με τη Θάτσερ έχει. Με το Σόιμπλε ναι έχει. Με τον Ντάισερ που το Social Σοσιαλδημοκράτη ναι έχει. Δεν έχει καμία όμως σχέση με τις ηθικές αξίε της αριστεράς των προηγούμενων δεκαετιών. Αυτό λέγεται σκύλευση, αυτό λέγεται απάτη, αυτό λέγεται εξευτελισμός. Αυτό ακριβώς είναι ορισμός της βεβήλωσης. Αυτό και αυτό που είχε πει στην Κεσσαριανή ο Αλέξης Τσίπρας. Απέναντι λοιπόν σε όλους αυτούς σήμερα εμείς κάνουμε απλά το καθήκον μας. Κάνουμε το καθήκον μας και συνεχίζουμε στα βήματά τους. Γιατί ο συνεπής αγωνιστής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Και για όλους... Γιατί ο συνεπής δεν αλλάζει τη θέση του με τίποτε και για κανέναν λόγο. Αυτό ακριβώ. Ο συνεπή αγωνιστή δεν αλλάζει. Σωστό είναι αυτό που λέει ο Αλέξη Τσίπρα. Ο συνεπή αγωνιστή δεν αλλάζει με τίποτα και για κανέναν λόγο τη θέση του. Αυτό έκανε ο Μπελογιάννη, αυτό έκαναν στην Κεσαριανή όσοι πήγανε και το πλήρωσαν με τη ζωή του. Όχι με πανηγυράκι όπω κάνουμε εμεί εδώ τώρα, ή χωρί κόστο πολύ από εμά, από αυτού ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Προφανώ ο Αλέξη Τσίπρα μιλούσε για του συνεπεί Δεν είναι τέτοιο. Και ξέρουμε ότι αν κάτι δεν είναι ο Αλέξης Τσίπρας και αν θα για κάτι θα μείνει στην ιστορία είναι γι' αυτό. Για την ασυνέπειά του, για την εξαπάτηση του ελληνικού λαού, για τη μεθόδευση από το πρώτο εξάμεινο στο δεύτερο, ώστε να πάρει και ένα λαό μαζί του για να λέει ότι το έχει ψηφίσει το μνημόνιο και ο λαός. Και βεβαίω για ένα λαό που με τεράστια ευκολία εκεί που υποστήριζε Α, έξι μήνες μετά ψήφισε, υποστήριξε το ακριβώς αντίθετο αυτού του... Άρα, περί προτροπής, ρόλο των μου είναι να προτρέπουν σε διέγερση, σε εξέγερση συνειδήσεων, κοινωνία, να μην στεκόμαστε ποτέ κάτω. Δεν το κάνουμε επιτυχία πάντα, μα παίρνει και εμά από κάτω. Λογικό είμαστε, βράζουμε και εμεί μέσα σε όλου. survivor βλέπουμε και εμεί όπω όλοι. Το παλεύουμε, προσπαθούμε χωρί να δηλώνουμε τίποτα παραπάνω. Άλλωστε, είναι και μία δουλειά. Θα μπορούσαν να και διαφορετικά, αλλά αναγκαστικά μα πήγε το κύμα προ αυτή την πλευρά. Στην αρχή ήταν επιλογή, μετά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Μετά μα έχει επιλέξει όλο αυτό το κύμα. Δεύτερον, περί δικαιώματο στην οργή, από μια αποστηρωμένη κοινωνία, καλύτερα μια οργισμένη κοινωνία, ακόμη και μπορεί να κάνει και λάθη και αδικίες, θα βρει την θέση τη. Η οργή ποτέ δεν έφερε κάτι κακό. Οργή με ψυχραιμία, με καθαρό στόχο, με πολλού μαζί. Γιατί δεν έχει νόημα ένα μόνο του οργισμένο να πάει να απονείμε δικαιοσύνη έτσι όπω ο ίδιο την έχει Κεφάλι του περί τα είπαμε και πριν, καταδικάζουμε από όπου δεν καταδικάζουμε από όπου και αν προέρχεται, μόνο την κοροϊδία και την απάτη από εκεί ακριβώς που προέρχονται. Και αν συνειδητοποιήσει κανείς τι ακριβώς γίνεται, τι παίζει με τα μνημόνια, με τους σοσιαλδημοκράτες, με το ρόλο των σοσιαλδημοκρατών, με το φασισμό που καραδοκεί, με τις φοροαπαλλαγές, με όλο αυτό το σύστημα, δεν καταφεύγεις τη βία γιατί ξέρεις ότι αυτή η βία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Εφοπλιστέ κατά το παρελθόν έχουν σκοτωθεί από το 17 Νοέμβρη και από άλλε τρομοκρατικέ οργανώσει εντό και εκτό χώρα πάρα πολύ. Οι απαλλαγέ όμω στου εφοπλιστέ παραμένουν και από εκεί και πέρα έχουν ισχυροποιηθεί και έχουν γίνει πολύ χειρότερε. Ενώ πάντα πληρώνει ο και έρμος που δεν κάνει τίποτα. Η βία δεν λύνει τίποτα. Περιβήλωση τα λέμε εδώ και χρόνια, να τα πούμε και άλλη μια φορά. Και κάτι τελευταίο, δεν σα σώζει κανένα καμία και σαριάννη. Η μόνη που μπορεί να σα σώσει είναι η Μέρκελ που υπηρετείται. Σαν πιστέ πειρέτριε. Είμαστε κάθε λέξη από το μνημόνιο. Σε αυτό το μνημόνιο. Ορκιστήκαμε. Αυτό το μνημόνιο θα υπηρετήσουμε. <Κοίλυνα> Οπότε, σύντροφοι στο LeftGR, αλλάξτε αν θέλετε τον τίτλο. Δεν σα τον υπαγορεύουμε. Κάντε τον όπω θέλετε. Όχι, Ελλεινοφρέν καλή σε VA υποδοχή του Τσίπρα. Καλή σε υποδοχή όπω το αξίζει του Τσίπρα. Και από εκεί και πέρα, ξέρετε κι εσεί το βάθο του μυαλού σα και όλοι ξέρουμε πώ πρέπει να υποδέχεται κανεί αυτόν που κοροϊδεύει. Το έχουμε κάνει σαν λαό πάρα πολλέ φορέ, το ξέρουμε πολύ καλά, το έχουμε υποστεί και ξέρουμε και την απάντηση και στον αξιακό κώδικα όλων μα, αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα από τον Πρωθυπουργό. Δυστυχώ δεν βρήκα πιο ελαφριά λέξη, αλλά μόνο μία λέξη, την έψαχνα όλο το βράδυ, λέγεται αλητεία. Και δεν μετανιώνω, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ούτε που πάλεψα όσο κανεί πιστεύω, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, προκειμένου να υπερασπιστώ το δίκαιο του ελληνικού λαού, αυτό το δίκαιο που πίστευα κι εγώ, ούτε όμως μετανιώνω που αποφάσισα το συμβιβασμό έναντι του ηρωικού χορού του Ζαλόγκου για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελληνίδων. όλα αυτά έρχεται να μείνουμε εδώ από τον Παντελή και λέει: Ποια δικαιοσύνη, θύμιο μου, αντί να φύγει ο χρανιό τη, έφυγε personal trainer. Δικαιοσύνη το λε αυτό. Έχει δίκιο, Παντελή. Για το survivor βεβαίω μιλάει: Το εικονικό. Όχι το πραγματικό, δεν υπάρχουν κάμερε, δεν ασχολείται κανεί με τα όσα γίνονται στην Ελλάδα. Αλλά το άλλο, το εικονικό, φανατικά 70, 60, 80% το παρακολουθούμε όλοι. Εδώ ο Ελληνοφρένα με τα σβάρα και μακάρι να γίνουν όλα σβάρα. 2 11 τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε εκεί, πείτε τα. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Σε μπορείτε να στείλετε γράφοντας και ενώ το μήνυμά σας στο 1950 και στο email που είναι studiopapaki.lfm.gr Σας βλέπουμε και στο Twitter και στο Facebook. Το 1821, στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και τον Ναζισμό. Ωραία είναι αυτό το Γιώργο, δεν το έχει πει έτσι ο άνθρωπο. Το 1821 μπαίνει τελεία, αφορά την προηγούμενη πρόταση. Στη μάχη ενάντια στον Χίτλερ και στον Ναζισμό αρχίζει η επόμενη πρόταση. Βγάλαμε εμείς την τελεία, τα βάλαμε όλα μαζί. Το καλό είναι. Το καλό Το ιδιαίτερο είναι ότι μπορεί ο καθένα να θεωρήσει ότι ο Γιώργος Παπανδρεώτη θα μπορούσε να, είχε κάνει, να το είχε πει έτσι ακριβώ όπω εμεί το φτιάξαμε. Είναι εισαγωγή για να ακούσουμε το λαό. Τα έχω πάρει στο κανείο χοντρά. Ε, καλά, άστα κάτω τώρα. Μια παραγγελία για το Diesel Bloom. Είμαι σίγουρος ότι ακούει την εκπομπή σου. Diesel Bloom είναι πετρελαίου, αυτός. <laughs> είναι Bloom πετρελαίου. <laughs> Παλιά είχαμε το Choco Bloom. Χαιρόμασταν. Δηλαδή, <laughs> αυτή είναι η διαφορά. Επί <laughs> είχαμε Choco Bloom επί ΣΥΡΙΖΑ Diesel Bloom. Άιστα το γυάλω. είναι παγκόσμια εκπομπή δεν την ακούει. Να σου πω κάτι. Ναι, ναι. Καλιά, <laughs> Παλιά, αυτά και τα Ωραία. Πολύ καλό. Παλιά. Πολύ καλό. Είμαι Ευχαριστώ Έλα Μορχιονάτη, όχι τα παπτού. Παπού έγινε, αγοράκι κοριτσάκι. Κοριτσάκι, κοριτσάκι. Δηλαδή τώρα είσαι ο παπούτη. Είμαι δεν το θα το πει καλύπτει. Να πω και πριν είσαι να πάρω παππούτη. Όχι ευθύνει, Ε, δείξε μου το φίλο, σα πω ποιο να πούμε στο διάλειμμα. Έχει πλάκα άλλη, Έτσι, δεν είναι η ναι, μπορεί να είναι Ρίσκα, να ρωτιέμαι αν όλα αυτά τα λεφτά που δώσανε να ανακεφαλιοποιήσει τα δίνανε στον κόσμο σε ανέργου, σε επιδόματα και αυτά. Δεν ξέρω εγώ. ο κόσμο να το διαχειριστεί ούτε να τα εκτιμήσει. Άσε μα. Η τράπεζα ξέρει: έχει ανθρώπου μέσα που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ε, δεν είναι το ίδιο. Ε, ε, δεν είσαι τυχαία τελικά σε τη θέση έτσι. Ήθελα να αναπτύξω ένα ωραίο επιχείρημα και αυτά να πούμε, αλλά Ξέρει να τον δώσει τον άσχετο, τον άλλο να. Οι τράπεζε θέλουν ανακεφαλαιοποίηση γιατί δεν πάνε καλά. Έτσι, δηλαδή, ναι, έχουν, δεν έχουν ρευστότητα γιατί δεν υπάρχουν καταθέσει και όλα αυτά. Όχι. Ωραία, οι τράπεζε θέλουν ανακεφαλαιοποίηση επειδή εμεί είμαστε πρόθυμοι να την κάνουμε. Γι' αυτό θέλουν. Κάτι, Με ναι, δύο δυο απειλέ, εκβιασμού θα την κάνουμε. γι' αυτό. Το θέμα είναι εκτό των ανακεφ... ανακεφαλαιοποιήσεων. Έχουν πάρει και κανένα 60 ριζίστρα. Δεν τα ξέρω καλά τα οικονομικά. Για τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή αυτά που χρωστάμε εμεί οι... το πόπολο, οι καταναλωτέ, τα έχουν πληρωθεί αυτοί. Το κίνδυνο πούμε, που είχαν από αυτά, από αυτά τα δάνεια που δώσαμε. Παρ' όλα αυτά, έργο ότι μα κατασχέουν για τα σπίτια, έτσι. Μονάχα για δικά του. Πόσο μακριά πρέπει να είμαστε για το ανεχόμαστε όλα αυτά, ρε φυλαραγγί. Σε τόνου, εκεί ειδικά, σε τι θε να σου το πω. Έχουμε και να μιλήσουμε μαζί, δε φιλέ. Μεγάλη τιμή είχα. Εγώ να δει. Εγώ ένα πράγμα σκέφτομαι. Ότι θα έρθει πάλι εποχή να δω τη βούλτεψε στο κανάλι. Δεν το αντέχω, αδερφέ, με τίποτα. Τι θα δει στο κανάλι? Ας τη βούλτευση. Λε να μην την ξαναδεί. Καλά, είχα ελπίδε. Αλλά υπάρχει να υπάρχει αυτή η περίπτωση. Υπάρχει αυτή μεγάλη πιθανότητα, αδερφέ. Ναι, δυστυχώ. Τι τίποτα άλλο, θα του ξαναδούμε πάλι όλου αυτού. Μα πώ, αφού ο Κυριάκο φέρνει κάτι καινούριο του παλιού, θα δούμε του άπιου. Ναι, αλλά ο παλιό έχει την εμπειρία, κατάλαβε. Ναι, έχει, αλλά δεν Είναι κάτι καινούριο ο Κυριάκος Όχι για μένα κανείς δεν φέρνουν τίποτα φίλε Κι αν με θυμάσαι είμαι αυτός που είχα πει Ότι ποτέ μου δεν έχω ψηφίσει Γιατί τους ντρέπομε όλους Μάλλον δεν του ντρέπομε Τους ηχαίνομαι γιατί αυτοί θέλουν να ντρέπονται εμάς Και πε μου τώρα σύ, αν γίνουν εκλογές Ποιο να πάω να ψηφίσω εγώ Αν πάω έτσι Ακούγεται ότι θα ξανακαδεύει ο καρατζαφέρης Υπάρχουν λύσεις Μην τραλει <Τι> Κάποτε το δίλημα τότε ήταν ελευθερία ή θάνατος Τώρα έχει αλλάξει, είναι βαλαβάνια η Λογικό, το έχουμε φέρει στα μέτρα της εποχής Εμείς θα ανατρέξουμε λίγο στο τότε Για να πάρουμε και ε, γεύση έτσι εθνικό-πατριωτική όπως πρέπει Αλλά προσαρμοσμένο και το δικό μας τότε στο τώρα Μεγάλη ημέρα του Ευαγγελισμού Ομοθυματών εξτρατεύωμεν αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθούμε. ή να χαθόμεν εξ ολοκλήρου. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Πάτε κορίτσια στο χορό. Η Ελλάδα δεν ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει σε κάποιους μόνο Έλληνες. Κι αφήστε γυρίζει σελίδα και κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Όρθια θα σηκωθεί και πάλι η Ελλάδα να πάρει τα γκ*** της. Ως ε, ΣΥΡΙΖΑ, για να τελειώνει όλη αυτή η συζήτηση, ναι. έχουμε συλλογικές επεξεργασίες και ψηφισμένες από το Συνέδριο Συλλογικές Θέσεις, οι οποίες τι λένε να μετατρέψει την Ελλάδα σε μπανανία, να μετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα απικίας, απικία χρέους της ε, ίδιας της Γερμανίας. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Ήρθανε στην κηδεία. Τι ψάλανε, τυχόσανε. Μπάτε κορίτσια στο φορό. Η Ελλάς πλέον πεθαίνει. Έχασα αυτόν που καρτερό. Τι ψάλανε, τυχώσανε. Εάν ο Κολοκατρούνς άκουγε τη λογική καμένο, θα κάνω ο Κούγκη. Τη λογική ζουράρι να κηρύξουμε τη Γερμανία Fail State. Τη λογική των αντιμνημονιακών να την άρχουν την Ευρώπη στον αέρα. Δηλαδή να κατέβαινε στην παιδιάδα και να πολεμούσαν τον Εμπρέλνι ίσα. Τι θα είχε συμβεί από Λεονίδα! Λεωνίδα. Δεν θα υπήρχε. Μπράβο. Άρα ο κολοκατόρι τι έκανε τη ρουμένα των αλλογιών τότε. Εδέχθη τη μήνη του λαού. Εδέχθη τι προσβολέ. Εδέχθη τι κατηγορίε. Εδέχθη τι κοφαντίε. Για να κάνει το σωστό. Για να κάνει το εθνικό σοφέλιμο. Το εθνικό σοφέλιμο δεν είναι η μαγιά. Το εθνικό Τώρας. σοφέλιμο δεν είναι το παίξιμο. Το, το εθνικό σοφέλιμο δεν είναι ότι τσαρτοτσαμπουκά. Το εθνικό σοφέλιμο ήταν να πολεμήσει για τα αληθινά συμφέροντα του λαού που ήταν να τον απελευθερώσει. Και φυσικά με τη συνεργασία ποιών, Λεωνίδα μου, των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Αυτών που τώρα θέλουν αυτοί να του γυρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και έχουν και τα μούτρα να επικαλούν τον κόλακο Η Οι και πανάθλοι, οι οι έχουν φέρει το διχασμό στην Ελλάδα δέκα παλικάρια στήσαμε σαμεχωρό στου Καραϊσκάκι το κονάκι πέφταν τα ντουβάρια από το χωρό Από τις του Μιχαλάκη. Και τα δέκα παλικάρια και ο Κολοκοτρώνης όπως ακούσατε ήταν με μνημονιακή Δεν το ήξεραν πολλά χρόνια πριν, 100 τόσα χρόνια Ήταν υπέρ του μνημονίου Έπρεπε να έρθει ο Άδωνη να το εξηγήσει στο Λεωνίδα Για να το καταλάβει μάλλον ο Λεωνίδας Ότι και ο Κολοκοτρώνης είναι με το μνημόνιο και τη Μέρκελ Αυτά έχει τελειώσει λογική οπότε έχει έρθει η ώρα του λαού Είμαι και παιδί του Δεν μου έδωσε υπάρχει περίπτωση να δυστρέψω μια τράπεζα και μετά από κανένα 3-4 χρόνια να γίνει κανένα θαύμα σαν αυτό που είναι στο βατοπέδι και να είναι αθωό. Εξαρτάται τι πολιτικέ φιλίε που έχει. Α μάλιστα. Αν δηλαδή έχω και μουσική και μαύρη ιστορία, α πούμε υπάρχει περίπτωση να αθωωωθώ να γίνει κάτι ο Θεό τον θαύμα του. Ε, εντάξει, μικρό δεν είναι γιατί τίποτε Batman. Βάλτε. <laughs> <laughs> Καλάρε φίλε μα, δουλεύουνε ψηλόγαζοι, τα καθίκια, οι αγιορίτε, οι άνθρωποι. Κάτι για το Ο Πάγκαλο άλλαξε το όνομά του. Θα λέγεται πλέον Γέρουν Πάγκαλο ή Θόδρο Ντάιζελ Μπλουμ, Υποχόντριο Μπλουμ. Τι να πω. Α, ναι, ναι, πολύ καλά. Άντε, για. Ναι. Θέλω να πω για το βατοπέγι. Ξέρει κάτι, χεστήκαμε. Ξέρεις τι μου ζημίζουν αυτή με τη διαπραγμάτευση. Τι. Σε έχω πάρει από όλε τι μεριέ από παντού και στο τέλο σου λέει να βγάλουμε και το προφυλακτικό και μου λε όχι. Γέλα, εσύ γιατί δεν βλέπω τύχη. Ναι. Έχω φτάσει εσύ στην την 77η σύλληψη. Πάμε μας που αγγλικά. Τρει τόσο... φορές τα ίδια. <laughs> Άϊ παράτα μας. Όταν φτάσει σε 90 να με πάρει. Περιά, μπράβο σα, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε φιλόλογοι, τελείωσε. Α, ναι, ναι. Αυτό ήθελα να το πω κι εγώ. Αν α, κάτι είμαστε, είμαστε φιλόλογοι. Ο. Και φιλόσοφοι όμω, δεν θέλω να το ρίχνουμε. Φιλόλογο θα α, μπορούσε α, ας πούμε, α, να είναι ο θύμιο, να το πούμε και έτσι. Και ε, την παίζει τη γραμματική. Α, δεν έχει καν λάστιχο που λέμε. Εγώ φιλόσοφο θα ήθελα. Εμένα με λένε στο κράτη, οπότε εντάξει. Και με ένα αρτέμι, πολύ νόημα. <πλουλ> Ο ασκητή μοναχό Εφρέμ, αυτό ο καημένο που τόσα χρόνια ταλαιπωρήθηκε, διότι αν δει τη φάτσα του Εφρέμ, καταλαβαίνει αμέσω ότι μιλάμε για άγιον άνθρωπο. Είναι <συσκο> ένα ταλαιπωρημένο άνθρωπο, <συσκο> γιατί και η διαχείριση τη μίζα δεν είναι απλή υπόθεση. όχι <συσκο> <δεν νο> <συσκο> η διαχείριση τη μίζα, ποια μίζα, δεν έχει μίζα. Μια ζώνη είναι αγόρι μου γλυκό, ποια είναι μίζα. Μια ζώνη είναι η οποία περιφέρεται. Τι να κάνει και αυτή η ζώνη, είναι μια άγια ζώνη. Δεν είναι ζώνη πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, τι να κάνει ο άνθρωπο να μην πάει.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 Έχει τον Εφρέμ τώρα, κοίταξε τον Εφρέμ, μαζί με κάποιον άλλον τον ίδιο με το παιδινό που τον λέγανε άγιο και δεν ξέρω τι του διώξαν κακέντρια μέτρα. Κάκω τώρα, χωρί λόγο <laughs> αφού του ανθρώπου. Ξάφνται στο λίγο! Μα ναι, αλλά είναι άδειο, βλέπει την κοινωνία. Καρατήνε τώρα, βλέπει την κοινωνία. Αν βλέπει την κοινωνία, βλέπει σε σύλλογο την κοινωνία, είναι άδικο που τον διώξαμε. Ναι, άδεια. Αφόσον άνθρωπο. Από το λέει λατη σαν καρδιά μου. Και αυτό είναι και τον Κοστάκι και το γιο του ταχυδρό Ο γιο του ταχυδρόμω αυτή την πισίνα και πέρα στο καπαδρή, την έχει σκεπάσει. Πουλίστε, θα, τι έκανε. Αγιασμένα τα νερά στην μενεπρε, μου. Αύριο έχουμε ζήτο το έθνο. Στην Κυριακή κάντε τι θέλετε. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, κανονικά μία η ώρα. Ε, τώρα έχουμε το λαό με τι παραγγελίε του. Μα πάει στο μαγκαζίνο και στι Μερικά Από τα καλά που θα συμβούνε το τρίμερο. Γεια σα.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 Απριλίου Απριλίου Δηλαδή σου λέει, όταν μου λέει, μήπως δεν σώσεις, γιατί άμα σώσεις, δεν μπορεί να μην προλάβεις Πριν από το Eurogroup της 7 Μαΐου στη Μάλτα Απριλίου Απριλίου, Απριλίου. Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, πονάχη σα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, πονάχη σα λιωτάρια στες δράκες στα βουνά Δημήτρη Σεπαριδέα, τον Αποστόλη μου, είχε αρέσει πολύ ένα διάλογο που είχε κάνει με έναν δεσμοφύλακα στον Κοριδαλό με την απόδραση στο ελικόπτερο. Θα στο βάλω την Το θυμάσαι, αλλά Όχι. αυτό το συνδυάσει με το διάλογο που είχε με τον Γεράσικο, Διακουμάτο. Ναι, γεια σα. Γεια σα. Φυλακέ Κοριδαλού. Μάλιστα. Ναι, καλησπέρα. Άλκη Πετίνη λέγομαι. Όλες. Είμαι γείτονασμένο απέναντι στη Λαμπράκη. Ναι. Και κοιτάξτε, με βάλει η μητέρα μου να πάρω τηλέφωνο. Ε, σήμερα θα έχει κάποια απόδραση.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 Εμεί το ίδιο πάθαμε, λέω. Τι πάθατε, Εσύ κομιστήκαμε κι εμεί. Μα Έχομαι. έπιασε και το παπού το άθλημα. Αφήστε, Κιτρίνη μια κουβέρτα άσπρη. Και θέλω να μου πείτε, θα έχουμε σήμερα κάποια απόδραση. Σήμερα δεν είναι γύρω 6 πρέπει να γίνει κάποια βάλλη. Να κατέβει το ελικόπτερο. Ιρωνεύεστε. Παπούλου, παπούλου, παπούλου, παπούλου, παπούλου. Εσύ. Τι θέσασε. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε για Κλα, κρατά τη σπίρα, καραγκιόζι. Δεν ξέρω πώ το πει το ξύλο, βλάκα. Γεράση με. Τι θέλει να σου πω. Σε μένα πρέπει να μιλήσει. Αντάρτικο ετοιμάζουμε να σε αρχιάσει. Καλύο μιας ώρας ελεύθερη ζωή Παρά 40 χρόνους, κλαδιά και, και φυλακή Καλησπέρα ρε φίλε, είσαι ο Θεός ε, Δεν είναι ότι είμαι Θεός, είμαι ήλιος καλοκαίρινος Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαίρινος Και δυστυχώ. Αλλά τι κάνω τώρα. Κάνω αυτό που κάνει αυτό το ΣΥΧΑΜ, αυτό ο γλώδη τύπο, ο Γεωργιάδη. Που έλεγε για το καλό παιδί, τον Κυριάκο και όλα αυτά. Ρεθεί μια παραγγελία για την Παρασκευή. Μόλι το Γεωργιάδη όλε τι κολοτούμπε φυσικά είναι. Επί καρατζαφέρι, μετά μαθαμερά και τώρα με κούλι. Δεν ξέρω θα φτάσει εκπομπή των σκολοτούμπε. Όποιο από εδώ και μπρο, σε επόμενε εκλογέ, ψηφίσει είτε Πασόκ Νέα Δημοκρατία, για τη ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματο. <Το Περισσότερο το Σαμαρά αγαπάει του το Μητσοτάκι. Ο σαμαρά είναι ο άνθρωπος ο οποίος μου άνοιξε την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας <coughs> με έκανε υπουργό και κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο, του έχω βαθιά ευγνωμοσύνη και ως Πρωθυπουργός πήξαν σε εξέντρος Πρωθυπουργός και έτσι όταν λέω αγαπώ το Σαμαρά σημαίνει αγαπώ και το Μητσοτάκη <coughs>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 Παραγγελία θέλω. Θα βάλεις το Μητσοτάκι να λέει που δεν πεθαίνουν η γέροι και τα λιθά. Yeah. Θα βάλεις και το Λοβέρδο να το λέει. Ο Παπαγκοσταντίνου δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα και εκεί θα το κόψεις και θα βάλεις Κυριάκο. Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουνε κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά της δεξιεδότησής τους. <μιου> Σήμερα το μεγάλο πρόγραμμα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με τη <μιου> βάλεις κάναν πινελή και να γελάσουν την παρασκευή; Γιατί να στο βάλω, θες να στο ρίξω να γελάσουν περισσότερα, να γελάσουν κι άλλοι Εσύ είσαι μεγάλος αλυτέρας. Είστε βλαμμένοι όλοι και όλοι μαζευτήκατε οι βλαμμένοι. Και ο καλαμούκης, είσαστε οι δύο αλύτες. Οι ανάπηροι σε όλα, σε ράδια, τι... Όλοι οι ανάπηροι, ανάξιοι και υδρομερής στο σώμα. Έστε γέρος. Αλλιώς αλύτες! Με ξεφτυγισμένοι, αθροποί. Αγάπη κολοπέλο! Σε όλο βρίζει. Δεν τρέψει λιγάκι. Δεν διόξε, μωρε, Ai fadashire się A A na te malaka. Ti ora. Kon tsashes? De trebe Θέλω να μου βάλει την υπογραφή του τέταρτου μνημονίου από τον Κούλι. Εντάξει, που ο Κούλι δεν θέλει να υπογράψει. Δεν θέλει να υπογράψει και δεν το ξεκίνησε αυτό. Γι' αυτό δεν θέλει. Ναι, εννοείται. να μου βάλει αφιέρωση πανούλη το άντε να μην τρελαθώ. Εάν δεν υπάρξει τέταρτο μνημόνιο, εάν δεν μα προσφερθεί τέταρτο μνημόνιο, τότε μιλάμε για το απευθέω σενάριο τη εξόδου από τη ζώνη του ευρώ. Αν δεν πρέπει να φτάσουμε εκεί. Δει, δει, δει, δει. Μη κυρί, κύριοι να φύγω του δεν τρέφεσαι λίγο να λες Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης Αϊκού Ρεδικιού Σπίδιες να κατοικούμε Να βλέπουμε κλαδιά Να φεύγουμε απ' τον κόσμο Για την πικρή σκλαδιά Σπίδιες να κατοικούμε Να βλέπουμε κλαδιά Να φεύγουμε απ' τον κόσμο Για την πικρή Έλα, θα ήθελα μια αφιέρωση για την ε, Παρασκευή, ενώπιση και τη εθνική μας επαιτείου. Θα ήθελα τον Θούριο σε μέταλλ εκδοχή ε, από τον Αριστοτέλη Ρίκα και τους το, το, το D-Spot Experiment, που είναι στο στυλ τον, mm. ε, του Ace of Space. Και αν μπορείς διάνθησέ το έτσι με διάφορες ε, δηλώσεις εθνικοπατριωτικές από άδωνη από διάφορους ξέρεις, βάλες κάποιε σκηνές από τον Παπα Φλέσσα, Παπα Μιχαήλ και κάνει ένα τουρλουμπούκι ωραίο. <ΣΣΣΣ> Κάτια, στελά, νιωτάκια, Ένα σας λέω μονάχα, η επανάσταση θα κινήσει την ημέρα που όρισε ο Θεός Με την έννοια. καλή έννοια Καλημέρα ζωή Οι άνθρωποι της δικής μου ηλικίας δεν θα πάρουν σύνταξη Παρά 40 χρόνια και, και όταν πέσει η πρώτη φωτιά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 Είναι ευκαιρία να ζητήσω και μια παραγγελία. Κάποια στιγμή ο Λεονίδα ο Αδονή, κάποιο είχε ένα πλέξει με τον Ισού Εσού κάτι έλεγε κάτι έψανα βρύ εκεί πέρα. Ε, θέλω να βάλει τεστόν κάποιε αντάκει από το Λεονίδα, τον, τον Γερριάδη, είπα τον Λονίδα τον άδωνη, και να βάλει σε, ε, την ατάκα του Βουτσά από την ταινία, ένα τάν στο κρεβάτι μου, που την ώρα που το ανοίγει ο αδελφό του οποίου ετοιμάζει τη Βόμβα, του λέει ο Βουτσά, να σα πω, δεν βρίσκεται για μια κόβω να σα φύγει αυτή η Εκεί που το διάβαζα αυτό. Δεν ήθελα να πάω παρακάτω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.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 Αγαπία σκηνόμα κομμάτια της φερμάτα, αγαπώ την πολιτική θημένη στη. Να χανομενα βερια πατρίδα και γεωνίζεις, τους filhos τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς. Να χανομενα βερια πατρίδα και γεωνίζεις, τους filhos τα παιδιά μας, κι όλους τους συγγενείς.